Το επιμελητήριο του Δεκανίσου, και αυτό είναι διαπίστωση και των λοιπόν επιμελητηριακών πρόεδρων άλλων επιμελητηρίων αλλά και άλλων ιδιωτών οι οποίοι ήρθαν να συγχαρούν, mm -hmm. είχε το λαμβρότερο περίπτερο του επιμελητήριου του Δεκανίσου, διαμέσου βέβαια της ε, περιφέρεια, στην έκθεση. Ήταν ένα περίπτωρο στο οποίο η γαστρονομία δέσποζε, υπήρχαν προϊόντα. Εμείς κουβαλήσαμε 28 κυβότια με πράγματα, να φανταστείτε. Ε, πάμε και με άλλο αέρα εντομεταξύ ε. τώρα, μια και είμαστε και η περιφέρεια της Ευρώπης, γαστρονομία. γαστρονομική. Βεβαίως, βεβαίως. Να φανταστείτε ότι από παξιμαδάκια αλλά αλάτι σήμης, σουμάδες νησίρου, mm -hmm. ε, μέλια καλύμνου, ε, προϊόντα ροδού με λεκούνια ε, Βότανα μπαχαρικά Άγρια βότανα και μπαχαρικά που μαζεύτηκαν Από την φύση της ροδού και πολλά άλλα Κρασιά της Κάιρη, κρασιά της Κο από πολλούς προμηθευτές, οι οποίοι όλοι προσέφεραν αφιλοκερδώς αυτό την παλέτα που μετέφερε το εμπόρμα και το οποίο μοιράστηκε βέβαια στο τέλος στους επισκέπτες. Να, να πω λοιπόν ότι η Πολωνία είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια χώρα των 39 εκατομμυρίων κατοίκων, μια χώρα η οποία το 2013 έρθει στη Ρόδο 56.000 τουρίστες και έφτασε το 2016 να έχει 90.000-91.000 ε, Τουρίστε στη Ρώδα, διπλασία του νούμερου σε Και διπλασίασε και φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια όλο ένα και θα. Όλο ένα και θα. Αντιλαβαίνει Ακριβώ. Από το 3% των, του εισερχομένου τουρισμού στη Ρόδο το 2013 έφτασε να είναι σχεδόν το 6% το 2016. Uh, είναι μια αγορά με δυναμική. Εμεί που ε, δραστηριοποιούμαστε στην σωρή τελιλιανική στη πώληση, φέτο είχαμε σε μεγάλη υπόλοιψη του Πολωνού πελάτε, οι οποίοι έμπαιναν και εξόδευαν. Κατά κάποιο τρόπο υπεκατέστησαν του Ρώσου ε, καλού πελάτε. Αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν την ρόδο ιδιαίτερα, τεράστιο τόνομα. Το Εκτό του επιμελητηρίου υπήρχε περίφηρο του Δήμου Ρώδου, υπήρχε περίφηρο του Δήμου Κο, υπήρχε περίφηρο ιδιωτικών εταιριών όπω του ομίλου Χατζηλαζάρου, άλλο περίφηρο του ομίλου Βασιλάκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η σημασία η οποία δίνεται. Μεγάλη σημασία. Ακριβώ. Για να μου λέτε ότι έχουν και από μόνε του ιδιωτικέ επιχείρησει και αυτό είναι περίπτερο, ναι. καταλαβαίνετε λοιπόν. Περάστια και η δουλειά που κάναμε, μοιράσαμε τα πάντα τους, ε, σε ένα μικρό βαθμό τους ε, κάναμε κοινωνούς της τοπικής γαστρονομίας, της Ζωδεκάνησου, της Ρόδου και γενικότερα της Ζωδεκάνησου mm -hmm. και νομίζω ότι έφυγαν με τι καλύτερε εντυπώσεις.